Από αγανάκτηση εσωτερική σηκώθηκα από τον τάφο που είμαι. Έβαλα τον εαυτόν στον τάφο να σιωπήσω πλέον, και άλλοι ένα κυβερνούν. Άρα σηκώνομαι και σήμερα έχω να κάνω κάτι τρομερό. Πρόκειται τώρα να διαβάσω αφορισμό. Πάρτε πίτσε, πάρτε μπύρε, θα διαβάσει τον αφορισμό. Είναι ο Μητροπολίτη, ο πρώην Καλαβρίτων. Ο Αμβρόσιος, ο οποίος, το μάθατε, αφόρησε την Κεραμέως, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Χαρδαλιά. Και τους τρεις, με έναν αφορισμό οικονομικό. Είναι πακέτο στους δύο, κολλάει και ο τρίτος, τους αφόρησε λοιπόν σε έναν ναό του Αιγίου. Οπότε θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, το θεωρούμε πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά στην νεότερη ιστορία έχουμε έναν αναφορισμένο, αφορισμένο Πρωθυπουργό για πρώτη φορά στην ιστορία. Υπήρχε κάμερα, είδαμε αφορισμός Πως γίνεται, σε τι στοιχεία βασίστηκε ο αφορισμός Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά αναλυτικά Γι' αυτό σας είπα, παραγγείλτε Καθίστε, πάρτε καφέ, ό,τι θέλει ο καθένας Θα δούμε αφορισμό Έχουμε απόψε αφορισμό Αφορίζουμε τους Μητσοτάκηδες απόψε Την Κεραμέος και τον Χαρδαλιά Και γιατί τα έκανε όλα αυτά Γιατί ε, νιώθει πράγματα Όχι γίνονται και γίνονται Αλλά ο Αμβρόσιος νιώθει πράγματα. Εγώ είμαι 60 χρόνια στο Ράσο, έδωσα τη ζωή μου για το Χριστό. Είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Είναι ο μεγάλος μου έρωτας. Δεν μπορώ να αφήσω να τον προσβάλλουν Ασεβέστατοι άνθρωποι, άσχετοι άνθρωποι, όστα από εδώ, βρε. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά, η Μαριλού απόφαση έχει πάει, να πάει αλλού να ανέβει πιο ψηλά. Ως τ' από δω μαριλού αγράμματοι μικρή, που χαμηλά σαν το φτώχο χορτάρι Έλλει ψηλά να ανέβει σαν δεδρή. Τι μας λέτε Πού τα μάθατε όλα αυτά Ως τ' από εδώ, άσχετη την Κεραμέως Άσχετο τον Πρωθυπουργό τη χώρα άσκητο το Χαρδαλιά και τους λέει και ούστ από εδώ βρε γιατί αυτοί είναι οι άσχετοι που τα έχουν βάλει με την πίστη μας είναι ερωτευμένο με τον Χριστό και γι' αυτό οδηγήθηκε ατομικά σε αυτή την απόφαση μια Ιερά Σύνοδος δεν συμφωνεί αλλά και όταν τα έλεγε κάποτε, είχε ανάλογε συμπεριφορέ, όχι αφορισμό, όχι αφορισμό, ε, δεν του έβαζε και κανένα ιδιαίτερο χέρι όπω θα έπρεπε, η ιερά σύνοδο, οπότε έχει ξεφύγει τελείω. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική ζωή του τόπου, καλλιτεχνική κυρίω, σατυρική πάντα. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει και έκανε όλο αυτό το show, το οποίο παρακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι, γιατί πριν γίνει ο αφορισμό, τον οποίο τεκμηρίωσε, θα ακούσουμε την τεκμηρίωση, έχει μια ιδιαίτερη αξία. Πριν γίνει ο αφορισμός, μίλησε για τον κορονοϊό και την πανδημία. Σήμερα θέλω να σας πω ότι η Ορθοδοξία διώκεται. Η πίστη μας αλλοιώνεται. Και το κέντρο της αλλοιώσεως είναι η Θεία Κοινωνία. Αυτοί που έφεραν τον ιό σαν κόλπο, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει ιός. Μικρό υπάρχουν πάντα. Αυτό ήρθε για να αλλοιώσει τον κόσμο, και να διαλύσει το χριστιανισμό, να κάνει την παγκοσμιοποίηση. Πάει μαριλού η στροχή, είναι και δεν είναι εκεί και είναι η ρίζα ρηχή, και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Είναι η λεγόμενη σιωνιστά τέχτονος, Εβραίοι η παγκοσμιοποίησης. στα Είναι εργαλείο των μυστικών δυνάμεων που προσπαθούν να κυβερνήσουν τον κόσμο και να διαλύσουν τον χριστιανισμό. Που όμως και οι άλλοι να είναι κλειστοί. Και ο βουδισμός έχει θέματα. Και οι εβραίοι έχουν θέματα. Και οι μουσουλμάνοι έχουν θέματα. Επίσης, στις βασικές θέσεις κυριαρχούν χριστιανοί σε αυτόν τον πλανήτη που κουμαντάρουν τα πράγματα. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι δύο τουλάχιστον οι τυπικέ ή και οι περισσότερες αν και πάνω και από τις θρησκείες είναι το χρήμα και το κέρδος καπιταλισμός λέγεται αλλά όμως κάπου μπάζει θέλω να πω το σενάριο αν, αν λέω κάποιος τώρα μειοψηφία προσπαθεί με λογικό τρόπο να αντιμετωπίσει τις παπάντζες που λέει εδώ ο φασίστας Μητροπολίτης όπως έχει δηλώσει και θέλει να τον αποκαλούμε έτσι ο πρώην Μητροπολίτη, ο Αμβρόσιο. Ε, αυτά έλεγε και κάποια στιγμή ε, ξεκίνησε ο θα πω στην Εκκλησία αυτό που θέλω να πω για αυτούς. Τους αφορίζω και τους καταργέμπαι να μείνουν άλλο και να τιμωτήσουν τον Θεό γιατί πολεμάνε την πίστη μας. και τους καταργείμε. Αισθανόμαστε απεναρχητική χώρα σε παρεμβάσεις. Λέει. Να μην είναι άλλο τι καιρά τι μου τιμωρείταις αμα το Θεό. Να μείνουν είναι άλλο τι καιρά τι μου το Θεό γιατί την πολεμάνε την πίστη μας. Ε, για λίγο ακόμα θα με τη λογική θα προσπαθήσουμε λίγο να σκεφτούμε. Ε, γίνεται ο αφορισμός και υπάρχει μια κατάρα μέσα στον αφορισμό να μείνουν άλλοι ότι ο Κυριάκος δηλαδή όταν πεθάνει, η Κεραμέως όταν πεθάνει και ο Χαρδαλιάς όταν πεθάνει. Αυτό τώρα είναι κακό. Όταν έχει πεθάνει κάποιος και έχει τον αφορισμό και την κατάρα να λιώσει. Είναι ταλαιπώρια δηλαδή ενώ είσαι νεκρός. Να μιλιώνεις, μου είναι καλύτερο θέλω να πω, να μιλιώνεις, γιατί να λιώνει. Και είναι καλό να λιώνει. Ε, όποιος δεν έχει την, ή περισσότερο που δεν έχουμε τον αφορισμό και την κατάρα του Αμβροσίου, που ήταν και Άγιος, λέγεται Άγιος, μεταξύ τους οι προσφωνήσει είναι ο Άγιος Καλαβρήτων όταν ήταν επί πολλά έτη, δεκαετίες. Οπότε είναι ερωτήματα που έχουμε εμεί εδώ που είμαστε και ελαφρώς αδαει γύρω από όλα αυτά. Αν κάποιο γνωρίζει το 2, 11, 10, 80, 8, 80, πάρει να πει. Δηλαδή τι είναι καλύτερο να λιώνει κανεί, να μιλώνει, θα πιάσει κατάρα και αυτά δεν τα αποφασίζει για τη μετά θάνατο ζωή ο Θεός. Ξέρει από τώρα ο Μητροπολίτη, όχι, που είναι άνθρωπος και άγιος βέβαια, ξέρει και μπορεί να παρέμβει στο έργο του Θεού τι θα γίνει μετά ή δίνει από τώρα... Με το που θα πάρει στον Άγιο Πέτρο θα έχει τον αφορισμό στο χέρι ο Κυριάκο ή και αραμέο και ο Χαρδαλιά και θα, με αυτά τα, το χαρτί που έχει από τη γη θα προχωρήσει στου διαδρόμου του ανάλογου. Αλλά αφού θα λιώνει κάτω, ή μάλλον δεν θα λιώνει κάτω, είναι, είναι θέματα που θέλω να πω. Πρέπει να τα συζητήσουμε και μα απασχολούν, είναι λογικό. Τώρα θα ακούσουμε πού βασίστηκε ε, το, η αιτιολογία, μάλλον τη κατηγορία και τη ποινή που είναι ο αφορισμό. Πού βασίστηκε ο Μητροπολίτη. Προσέτη δε την αποκαλυφθήσαν μυστικήν δια του facebook επικοινωνία των κυρίων κυρίων Μητσοτάκη Χαρδαλιά όπου ο δεύτερος βεβαιώνει τον πρωθυπουργό δια την ήδη γενομένη παραγγελία δέκα εκατομμύριων τσιπς Νέα πλούσια γεύση λίγανη Κανείς δεν μπορεί να πάει μόνο ένα Τα τσιπάκια κατά την ολογία του πρωθυπουργού προκειμένου να εφαρμοστεί εν το σφράγισμα του αντιχρίστου έπειτα προς δε των βλάσφημων και συνεπώς παντελών παντελώς απαράδεκτων τρόπων εκφράσεως του κ. Μητσοτάτη υπόντως επιλέξει Έχουν κουραστεί μου έχουν πρίξει τα με τον Χριστό τους προσέτει, και τέλος των παντελώ απαράδεκτων χαρακτηρισμών των αφαιρόμενων προφανώς εις τους αρχιερείς του Θεού του Υψίστου που είπε πάλι καλά που οι περισσότεροι είναι και κάθονται στα κλουβιά τους ε, Λοιπόν η αιτιολογία βασίστηκε σε ένα κείμενο από το facebook νομίζω είναι πάρα πολύ σχηρό αποδεικτικό, ό,τι γράφεται στο facebook είναι τεκμηριωμένο χιλιοδιασταυρωμένο κανείς δεν γράφει την παπάντζα που θα του κατέβει και έτσι λοιπόν πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε ένας διάλογος μεταξύ Κυριάκου και Χαρδαλιά ε, τον δεν ξέρω πως είχε υποκλαπεί από αυτόν που το έγραψε στο facebook αλλά επειδή είναι στο facebook ξέρει αυτός δεν χρειάζεται να αποδείξει ή να προσκομίσει αποδεικτικά άλλωστε όσοι διαβάζουμε τα όσα γράφονται στο facebook τα πιστεύουμε όπως έχουν δεν χρειάζεται αποδεικτικό ό,τι και να γραφτεί εκεί μέσα είναι θέσφατο, είναι οι πλάκες του Μωυσή που τους έδωσε ο Θεός δεν τις αμφισβητεί κανείς αν μπορώ να κρίνω από τον περίγυρο ο οποίο οτιδήποτε είναι στο facebook το πιστεύει αδιαμαρτύρητα εκεί λοιπόν διάβασε ο Μητροπολίτης το συγκεκριμένο διάλογο τα πήρε είναι ερωτευμένος και με τον Χριστό και ε, έκανε τον αφορισμό θα ακούσουμε τώρα όλον τον αφορισμό Ήτη, Νίκης Κεραμαίος Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού της Ελλάδος και Νικολάου Χαρδα... Χαρδα... Χαρδαλιά Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Δημοσία αποκηρύχει κατα... καταδικάσει αυτού επί υπερβάση των δικαιωμάτων αυτών ως κυβερνόντων του χώρα επί επεμβάση εις τα ισότερα της πίστες στους εθνόξους εκκλησίες δήματα επί σκανδαλισμό των πιστών της εκκλησίας τέκνων επί προτροπή των πιστών τη απίθια επί καταφρονίση της ορθοδόξιμων ειν δημοσία και εν διακήρυξαν και επέδειξαν ενώ αντιθέτως επέτρεψαν κατά την 25η Απριλίου 2020 ημέραν Σάββατον την επί ανοιχτού οχήματος εμφανιστήσαν και την ανατασοδούς των Αθηνών περιφερωμένη γνωστήν κατ' τέχνιδα, ή της άδουσα επεδείκνυε τα φωνητικά αυτής προσόντα εμφανιστήσαν δε και ενώπιον του Πρωθυπουργού της χώρας του και καταχειροκρατήσαντος αυτήν ο φιλετικός προνοούμενοι του πνευματικού συμφέροντος σύμπαντος στον δόξο πληρώματος αφορίζομεν και εκόπτωμεν τούτους τέλεον του σώματος της μητρός μόνακλησίας. ροδότα και πολεμίους της αμομήνουμων πίστεως και τη Εκκλησίας του Χριστού. Αφορισμένοι ήσαν παρά τις υπεραγίες ομουσίου και ζωπίου και αδιαιρέτου τριάδο. Του ενό τη φύση Θεού κυρίου Παντοκράτοδο, ώστε παρά τι υπεραγέ δεσφύνισμων Θεοτόπου τη και τριπική επαναζαμένη. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον, άνητη και την πανηέρα του την Λέπραν του Ιγερή και την Αγχόνιν του Προδότου Ιούδα. Σχιστήσα η Γη αυτούς ποιου αυτού ω των Ταθάν και αυρών. Ήσαν υπόδικοι. Το αιωνίο αναθέματι και υπέρκαυμα της ατελευτή του κολάσεως. Υπέρκαυμα της ατελευτή του κολάσεως. Θα καίγεται δηλαδή Κεραμαίος, ο Μητσοτάκης και ο Χαρδαλιάς ακούσατε όλο το σκεπτικό. έβαλε και την πρώτη μέσα γιατί ό,τι έχει δει στην τηλεόραση τα κάνει μετά πραγματικότητα. Πάει στον ναό. Και τα κάνει κείμενα με αυτή την ωραία γλώσσα. Και έτσι εδώ ακούσαμε έναν εκπρόσωπο του Θεού να ζητάει από το Θεό να καούνε, να μιλιώσουν, να, να, να πάθουν τα χειρότερα. Έχει εδώ ένα, μια ωραία πορεία ένα Ακροατή, μου μπερδεύτηκα με το συμπάθιο αλλά το Βυσαρίο, να θυμόσαστε το Βυσαρίον, έναν ε, μοναχό που τον είχαν βρει άλιοτο, δεν λέγανε τότε ότι είναι Άγιο. Εδώ τώρα πώ αναγκάζουμε το Μητσοτάκι να μιλιώσει ποτέ, κάπου γίνεται να έχει λογική. Το θέμα που θέτει εδώ ο φίλο Ακροατή. Και αυτό προσπαθεί με λογικό τρόπο να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα παράλογα. Έτσι λοιπόν του έχουμε αφορήσει. Έπρεπε κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε με τον Κυριακό Μισωτάκη. Καλά του είχε πάει μέχρι τώρα, την πάτησε. Τον αφορήσαμε, τελειώσαμε με αυτού του τρει. Άντε και στου επόμενου, όσου είναι στην κυβέρνηση δηλαδή, να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε. Αυτά συνέβαιναν στο Αίγιο. Πάμε τώρα στο κέντρο τη Αθήνα, την Παρασκευή που είχαμε συλλαλητήριο. Κατά των μασκών, κατά του κορονοϊού, κατά του, της παγκοσμιοποίηση, κατά όλων αυτών που μπορεί να φανταστεί κάποιο ότι υπάρχουν συμπολίτε μα και είναι κατά. Ε, κέντρο τη Αθήνα λοιπόν, πλατεία συντάγματο. Σημεία των καιρών σα δείχνουν τα σημεία. Θα τον δείτε, αλλά όχι με κοστούμι. Συγγνώμη για τον λόγο μου που λέω λάθο λόγια. Εσύ? Για τον κύριο μας ε, μιλάω. Τον κύριε, αληθινό Θεό που σε όλου σα έχει αποδείξει αφήνω, αφήνω. σε που σας έχει αποδείξει ότι είναι ο αληθινός και στην κοράνη και στον υγνωσισμό μόνο αγάπη και ειρήνη δείχνει. <Ρι> Χριστός Ανέστης Yeah, no! Κάποιοι έπρεπε να τα πει και στην πλατεία συντάγματος Δεν κάναμε και εδώ αφορισμό γιατί να γίνεται μόνο στο έγιο; Να πάμε όλοι εμείς εκεί να παρακολουθήσουμε Η πιστή των αφορισμών Η πιστή των αφορισμών είναι... Διαφορετικό. Σε αυτή λοιπόν τη συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματο ήταν και δύο κυρίε. Έχουν όλοι τα κινητά τώρα ανοιχτά. Είναι δύο κυρίε και μ, κοιτάνε το κοινοβούλιο. Αφού ακούγαν όλου αυτού που ψέλναν, φωνάζαν συνθήματα, λέγανε και τα σημεία των καιρών για την Κοράνη. Όπω είπε, όχι το Κοράνη, για την Κοράνη. Και μ, κοιτάνε το κοινοβούλιο και είναι σίγουρο ότι είναι μέσο Κυριάκο Μητσοτάκη και φοβάται το πλήθο των 25 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί. Δεν είναι με κρύβετε; δεν φτάνει. Αφού μέσα είναι, δεν είναι με Να μην, μέσα κρύβεται. Ε, θα τον πιάσει. τα πουκίτια μέσα και κρύβονται. Μια βόμβα και αυτή η βουλή ναι, ναι, ναι, ναι. Δώστε ένα μικρόφωνα τα πει δυνατά. Αύριο θα τους πούνε να σκοτώνουν εμά. Θα του δώσουν εντολή. Τι θα κάνετε. Θα το δείτε κι αυτό, ναι, Παναγία ναι. μου ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τους πούνε σκοτώστε τους Θα τους βάλουν να μας αύριο Ο οποίος δεν θα βγαίνει έφτατα να σκοτώνουν όπως στα ξένα κράτη Όλοι ξέρουμε ότι στα ξένα κράτη σκοτώνουν τους ανθρώπους Σε όλα τα άλλα ξένα κράτη Μόνο εδώ στο δικό μας δεν συμβαίνει αυτό Αλλά η κυρία το ξέρει, το βλέπει και το είπε ότι θα αύριο θα μα βάζουν ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκη. Δεν είχε ενημερωθεί για τον αφορισμό προφανώ, γιατί άμα είναι αφορισμένο, δεν ξέρω αν μπορεί να παραμείνει και ω πρωθυπουργό. Εδώ γεννώνται και πολιτιακά θέματα πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω τι πρέπει να λυθούν, θέλω να πω, η επιστημονική κοινότητα, η θρησκευτική κοινότητα, οι πολιτική όλοι. Να δούμε τι ακριβώ θα κάνουμε. Τα έλεγε αυτά αυτή η κυρία, ότι θα μα σκοτώνουν, αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Είπε και για τον πρωθυπουργό, τον αφορισμένο πρωθυπουργό. Έχει δώσει υπόσχεση ο Μητσοτάκη ότι όλου του Έλληνε θα του συντρίψει. Έχει δώσει υπόσχεση στου Εβραίου. Κατάλαβε. Εκεί στο έξω πάνε και τον γαμπάνε. οι άνθρωποι δεν σκέφτονται ούτε τα παιδιά του, ούτε τα εγγόνια του. Ποια παιδιά, παιδιά του γαμπάνε. Ναι, να ναι, ναι, αλλά πρέπει, αυτοί τι κάνουν, αντί για να είναι με τον ελληνικό λαό, κάθονται και τον προστατεύουν. Θα πρέπει να τον έχουν τώρα. Είναι η γαριά μα σε χρονιά. Να πάει ψηλά αφού το είχε τάξει. Να φτάσει εκεί που φτάνει, πλατανιά τα αυτή θα να μα το λέω εγώ. Η μαριλού είναι για τα ψηλά. Από ψηλά τον κόσμο να κοιτάξει. Τον κόσμο αυτό που ζει στο μαχαλά. Για τον Πρωθυπουργό των αφορισμένο τα λέει αυτά. Είναι η κυρία που ήταν στο συλλαλητήριο και αποκάλυψε τι ακριβώ συμβαίνει στι Στοέ. Όπου οι Εβραίοι, ο Κυριάκο, όλα μαζί καθαρά μυαλά, καθαρέ σκέψει, αγαπημένοι συμπολίτε. Θα σε κάποιο να του πει σαλαμμένου, εντελώ απολαλυμένου, παλαβού, βλαμένους, Δεν του λέμε όμω, ή μπορεί κάποιο να του πει έτσι. Και επειδή πολλοί μπορεί να του πείτε έτσι, θα ακούσουμε τώρα κάτι λογικό. Όπως βλέπετε αυτό ακριβώς το σενάριο στο οποίο είχαμε επενδύσει όταν ξεκινάγαμε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια αυτό το σενάριο είναι που υλοποιείται τώρα Δηλαδή είμαστε ακριβώς μέσα στο ευνοϊκό σενάριο που είχαμε θέσει την ένταξη αυτή της κρίσης Και αυτό κύριε Αυτιά είναι μια εθνική επιτυχία Και αυτό κυρία Αυτιά είναι μια εθνική επιτυχία. Δεν έχει ούτε κάπου όσο, λένε, δεν έχουν έρθει κανάλια, τίποτα, ε. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα κανάλια, ε. Γιατί <συγχρο> <κανάλια, συγχρο> να έρθουν ακόμα <συγχρο> <ασύνταξα>, και <συγχρο> κανάλια που λυμένα είναι. <συγχ> τα κυρία μου, που είναι όλα τα κανάλια, δεν πήγε κανένα κανάλι εκεί, και είναι κάθονται εκεί, σου λέει, κάνουμε τον αγώνα, αλλά χωρίς κανάλι, αγώνας δεν υπάρχει. Χωρίς κανάλι, εργάτης δεν γυρνά. Όχι, γρανάζει, δεν γυρνά. Όπω ε, λέγαμε παλιότερα. Και τώρα, ακόμη, είναι επίκαιρο το συγκεκριμένο σύνθημα. Εδώ, λοιπόν, ακούσαμε τον Άδωνη ω αντιπαράθεση. Φωνή λογική σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, του προλαλήσαντε, που λέει είναι μια εθνική επιτυχία. Όλο αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Ενώ μιλάμε, τα είπε το Σαββατοκύριακο στο Γιώργο τον Αυτιά. Άρα, βιώνουμε μια εθνική επιτυχία. Έχει διαφορετική άποψη ο Σταϊκούρα, που να αρμόδιο υπουργό. έχουμε ύφεση, που όμω θα είναι ύφεση, αλλά τελικά θα είναι ανάπτυξη. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά και η χώρα, δυστυχώ, θα επιστρέψει στην ύφεση. Θέλετε! Ελάτε! Δεν θέλετε, φύγετε! Δηλαδή, ο συνολικό πλούτο τη χρονιά, το κατά μέσο το κατασκευή διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, θα συρρυκνωθεί. Δεν θέλετε, Φύγετε! Και γιατί θα συρρυκνωθεί, γιατί? θα συρρυκνωθεί γιατί είχαμε μια εξογενή, οριζόντια υγειονομική κρίση με πολύ σημαντικέ οικονομικέ συνέπειε. Θα είναι βαθιά ύφεση όμω, θα είναι παροδική. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το 2021 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη χώρα. Το 2021 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη χώρα. 2021 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη χώρα. Υπάρχουν 7 μήνες, 8 ακόμη μέχρι να τελειώσει το 20 και να πάμε στο 21 που από 1 Ιανουαρίου θα είναι η καλύτερη χρονιά. Τι ακριβώς θα γίνει, πόσοι θα χάσουνε δουλειές, πόσα μαγαζιά θα κλείσουνε, πόσοι θα απολυθούνε, πόσοι θα υποστούν περικοπή μισθών. Δεν ξέρει κανεί, θα είναι μια ύφεση, το λένε με πολλούς τρόπους, όμως έρχεται το 21 που θα κάνουμε και τις γιορτές για τα 200 χρόνια. Η καλύτερη Ελλάδα δεν την έχουμε φανταστεί ποτέ, με αφορισμένο τον Πρωθυπουργό, μπορεί να έχουν αφοριστεί κι άλλοι μέχρι τότε όπω το βλέπω. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, πεινάσετε, θα πεινάσετε για κάποιους μήνες, αλλά μετά έρχεται μια ανάπτυξη. Τρελή, να μπορούμε να πάμε και στα νησιά, να μπορεί να πάει ο αυτιά στη Σάμμο. Μα ακούει ο Νίκο yeah. Κασμερλής από τη ΣΑΜΟ, τουριστικό παράγοντα. Καλημέρα, Δημήτρες. κύριε Κασμερλή. Καλά είστε. Καλημέρα, κύριε Αθιά. Ακούει Σάμο. Ξέρτε τι σημαίνει ακούει αυτό, σάμος. ε! Παραμεθόριο περιοχή, αλλά γενναία, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί έχω παράγοντα. Έναντι και ένα άξιο τέκνο τον Γιώργων Αθιά. <laughs> <laughs> <laughs> θα σου πω κάτι. <laughs> όπου και αν βρεθώ, όπου και αν πάω, αν δεν μπω δέκα φορέ τη μέρα τη λέξη Σάμο, δεν μπορώ κάτι να πάθω. Mm. Αυτή είναι η απόδειξη της αγάπης για τον τόπο σου Να λες 10 φορές, όχι 11, ούτε 9 10 φορές τη μέρα τη λέξη του τόπου που αγαπάς Περνάνε κάποια λεπτά και παρακολουθούμε στην τηλεόραση του Sky <Σπλή> Σάμος 1 Σάμος 2 λοιπόν, Σάμος 3 Σάμος 4 Σάμος 5 Σάμος 6 λοιπόν, Σάμος 7 Σάμος 8 Σάμος 9 Σάμος 10 Η 11, 12, 13. και δεν τη Και πολλά μπορούσε να Και κατάλαβε κι αυτοί πανέρα τρελοί Τα Το κρύο χώμα. Ήρθε Σομπανιέρα. το χώμα. χώμα. Εδώ λοιπόν είναι η Μαριλού, η Ελληνοφρένεια, ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Στο 21 8 80 ο αποστόλη σας περιμένει. Έχουμε και mail radio.pa.po.gr, γράψτε τι θέλετε, γύρω από τα θέματα τη σημερινή εκπομπής που είναι θεματάρες όπως έχετε καταλάβει. Πατάνε ακριβώς την πραγματικότητα και παίζουν με την νοημοσύνη και τη λογική. Δεν μπορούμε να, να το έχουμε συνέχεια αυτό. Τι άλλο έχουμε, έχουμε στο επίσημο site που είναι elinofrenianet.gr Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διάλογο, θα μπορώ να δω τι ακριβώς λένε εκεί, πόσος ψεκασμός υπάρχει ή δεν υπάρχει, πόσος αφορισμός υπάρχει ή δεν υπάρχει και έχουμε το πρώτο μέρος του λαού που μας πάει και στις πρώτες διεθμίσεις. Ε, <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> πού είσαι, τι έγινε. Να σου που είσαι έτοιμο τώρα για να φορέσει το τρικίνι σου, να πας να βγει τις παραλίε. Γιατί τρικίνη, σου τι φορά, δεν πάω τόπλε. Α, τόπλε, Ναι, μάσκα, ναι, μάσκα, δηλαδή έχω μόνο μάσκα βρακή. Α, μάσκα βρακή, ωραία, τι πού θα πα, σε οργανωμένη ή σε ανόργανο. Με όργια κάπου. Σε οργιασμένη, <σταλεί> οργιασμένη, οργιασμένη όχι οργανωμένη γιατί συχαίνομαι. Άμα σε δυο χαρδαλιά, στη γάπη σου, θα σου κόψει πρόστιμα. Αν με δει φοράει μαγιώ, ψήνομαι. Θα δοκίμαζα, νίκ Πεκίμαζα. Ποιος Πέτρος, Τσατσόπλος και ΠΑΤΑΚΙΣ. Νίκ ΧΑΡΤ. Καλά εσέ, εσύ με την τρέλα κορονοϊός. Γιάννη Σέτα. Έμα δεν κολλάει πάνω μου. Να σου πω, προχθέ πότε ήταν τέλο πάντων, πέρασε στοιχεία και εσύ από την Ομόνια στο φλαράκι σου. Δεν πέρασε, όχι, δεν πέρασε γιατί παρόλο που στην Ομόνια από ό,τι κατάλαβα δεν κολλάει. Κολλάει σε άλλε πλατείε. Ήθελα να το ρισκάρω. Πήγα σε άλλε πλατείε, μπα και κολλήσει. Δεν σε κάλεσε, όταν, είχε, όταν το είχε κάνει συνέντευξη ήταν πολύ έτσι χαλαρό ο, ο Μητσοτακό εκεί, ο, ο, ο Δημαρχάκο. Τι έγινε τώρα. Ε, πάνε χρόνια από τότε, χαθήκαμε. Ε, λίγο Μητσοτάκι να είσαι ρεπού. ένα, ένα 1% να έχει Όλο μαρκή θα βγει σε άλλε. Τι βίντεο πήγε και έβγαλε ο Καραγκιό, τέλο πάντων. Έλα, έχω νέα, ε. Τι νέα. Τα άμαθε, ο Αμβρόσιο θα αφορήσει την Κεραμέο. Την Κεραμέο? Ναι. Από πού κι και σου, είναι δυνατόν. Κι όμω είναι. Τι Πριοδεύει θα κάνει, παιδί μου η Κεραμέο. Η είναι η φάση πατρίστρη και οικογένεια. Μα φύγει η Τρισσική, τι θα γίνει. Σα αναστρέφει όλο το είναι. Αν ω αύριο δεν δηλώσει συγγνώμη, θα την αφορήσει. Ήρωα. Με στα χαλάσματα. Αποστολή, τι κάνει. Καλά, εσύ. Όχι πολύ καλά. Τι έπαθες Μωρή. Έχω μπερδευτεί. Εντάξει, θα περάσει. Όχι, περίμενε, κάτσε. Έχω σοβαρό δίλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί αμφιβάλλω για τα ελληνικά που έχω σπουδάσει τόσα χρόνια στα σχολεία και πανεπιστήμια εδώ πέρα. Καλά, έτσι κι Όχι, περίμενε, κάτσε που σου λέω. Λοιπόν, είπε ο ερήτημο Τρομάρα Νατούρθι, συνάδελφό σα προηγουμένω, ότι το ΚΚΟΕ είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί όπω είχε πει ο Μυριβίλη, και Έλλημ δεν γίνεται. Πείθαμε για το αυτοκόμμα το μυαλό, δεν καταλαβαίνει πώ αυτό. Δηλαδή, τι, τι φάση το κουκουέ και όχι εκουκού. Ξέρει να μου πει: Ότι θα πω εγώ στο μυαλό αυτό. Στο μυαλό. Το κρανίο yeah. αυτό το γυαλιστερό. Άσε μας αγαπάει, γλυκιά. Κακώς τι να πάω, Ακάνω εκεί. Θα νιώσω μοναξιά. Ωραία, κακό σπαιδεύομαι. Άστο. Αυτά τα το αλλά δεν έχουν τίποτε σοβαρό να δείξουν. Εκτό από εξαιρέσει, βέβαια. Κάθε μέρα τι γίνεται στην παραλία με τα ξεκολάκια. Ε, δεν θα ξέρουμε πότι θα γίνει. Πρέπει να φτιαχτεί το κλίμα για τον επόμενο εγκλεισμό. Τι να κάνουμε. Α, έτσι λε, Αποστολή μου, ε. Έστω, ε, κάτι, ε, κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Κάποια μέτρα να πάρουν. Μια δυσκολία. Να βγάλουν πρόστιμα, να βγάλει λεφτά το κράτο. Πώ θα δίνει τα 800 άρια. Ναι. Πώ θα δώσει τα αναδρομικά, τα αναδρομικά στου ταξιούχου. Λέει και ο Κυριάκο, ότι κακό. Με, καλύψε, ε. με κάλυψε, εντελώς, η Δεν έχω λόγια να πω να σου πω κάτι. Έλα. Παρατηρούμε το Σιβία στην εποχή μα, παιδάκι μου, όλα τα ξεκολάκια κάθε μέρα. Και μη εμείς... με ανάβει, τώρα με με ανάβει. πια, ποια, πια. Είμαστε ένα μωρή αποστολάκι και εμεί ήμασταν πεντάμορφε, νιάτα μα, αλλά τέτοια ξεκολάκια, δηλαδή σε λίγο, αν βγάλουν κανένα μαγειό, να είναι και το άλλο. Σου είπαμε και... με ανάβει με σημεριά, έχουμε δουλειά. Κάθε αποστολή τώρα. Ναι, και το βγάζει είναι... το μαγειό, το βγάζει. Πέντε, τι, τι, είναι... Το... Είναι... τι ήταν, τριγωνάκι, ήταν. Τι ήταν <laughs> <laughs> αποστολή ή κάτι. <τι>, <laughs> δεν μου λε κάτι. Τι, τι, τι. <laughs> τώρα είναι τοπλέ, δεν έχει εικόνα, εσύ. Ε, περίμενε βρει αποστολή. Περιμένω, περίμένω, έχω υπομονή. Δεν Πόσα λες... κουνήματα ακόμα, λέγε. Δεν μου λε κάτι, δηλαδή τι συγκινούνται οι άντρε. Συγκινήθηκα το... εγώ, συγκινήθηκα. Στάζει. Ε, όχι, οι άντρε στην πλάσα συγκινούνται με αυτά τα ξεκολάκια. Οι λέξει συγκινούνται δεν είναι ακριβεί. Α, α, καλά, ναι, αυτό ναι. να μου πει. Δεν μου λε αποστολάκι. Εάν βγάλουν κανένα μαγειό να είναι και τα μπιζάκια έξω. Ξέρω, α, μη μου λε μπιζάκια έξω, ρε με μου. Και, και τι έχει μετά, έχει και έξω. <laughs> Θα ακολουθήσουν <laughs> και αυτή τη μόδα. Θα ακολουθήσουν, <laughs> το ακολουθήσουν, γιατί έχει μέσα κολό. Γιατί μου λες ακολουθήσουν, για να έχει κολό. Άσε με τώρα σου λέω. <laughs> έλα, έλα, γεια. Νίκη και Ραμαίο, Υπουργού Παιδεία, Τριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού τη Ελλάδο, και Νικολάου Χαρδανιά, Υπουργού Πολιτική Προστασία, αφορίζομαι και κόπτομαι τούτου στέλαιον του σώματο τη Μητρόση Μόνα Εκκλησία, αφορισμένη ήσαι παρά τι υπεραγίε ομοσίου και Ζωπιού και αδιαρέτου Τριάδος, κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον και την πανηαία στουσα κληρονομήσιεν την λέπραν του γερί και την αγχώνιν του προδότου Ιούδα. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέγευμα της ατελευτή του χαλάσσιος. Και λέπρα, θα, ενώ θα είναι νεκροί, θα έχουν και λέπρα. Θα την κολλήσουν μετά βέβαια, όχι τώρα, όταν θα έχουν πεθάνει, που θα είναι άγιωτοι και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων «Σε ένα λεπτό». Στο μικρόφωνο, ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Την ανακήρυξη του πρώην Μητροπολίτου Καλαβρίτων Αμβρόσιου σε Άγιο προτείνει ο μπαλουρδος δημοσιογραφος μα. την ανακηρυξη του πρωην μητροπολιτου Τσίπρας. Σύμφωνα με την πρόταση, ο πρώην Μητροπολίτης πρέπει να ανακηρυχθεί σε Άγιο μετά τον αφορισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον ίδιο τον κύριο Αμβρόσιο. Θέλαμε να αφορίσουμε εμείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μας πρόλαβε ο Μητροπολίτης. Δήλωσε πηγή της Κουμουνδούρου, συμπληρώνοντας, γι' αυτό πρέπει να αγιοποιηθεί άμεσα. Σαταφοριστικών είναι το νέο φάρμακο που πουλά από τις εκπομπές του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως δήλωσε ο ίδιος, διατίθεται προς το κοινό φάρμακο προκειμένου ο καθένας να αφορίζει όποιον επιθυμεί με συνοπτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κύριο Βελόπουλο, σύντομα θα κυκλοφορήσει και το νέο φάρμακο που φέρει το όνομα «σατανικών». Μετά την έφοδο του Υπουργού Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη σε παραλίε τη Αττικής για να επιτηρήσει από κοντά τα μέτρα ασφαλεία κατά τη λήψη του μπάνιου των λουόμενων, αποφασίστηκαν ευνηδιαστικέ επισκέψει του Υπουργού στι τουαλέτες των σπιτιών μα. Το μέτρο κρύθηκε αναγκαίο προκειμένου ο Υπουργό να ελέγχει αν οι πολίτε παίρνουν σωστά το ατομικό του μπάνιο. Ξεκινάμε εφόδου στα σπίτια. Θα μπαίνουμε στο μπάνιο, θα τραβάμε την κουρτίνα μπάνιου για να ελέγχουμε πως κάνει ντούς ο κόσμος. Δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης προσθέτοντας χαρακτηριστικά «Περιφρουρούμε τη δημόσια υγεία, ρίχνουμε άπλετο φως και σαμπουάν όπου χρειαστεί». Έρευνα σοκ από την εταιρεία Χέστον Ανάλυση. Σύμφωνα με αυτήν, 8 στου 10 επιθυμεί να ξαναεεκλεγεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό τη χώρα, χωρί όμω να γίνουν εκλογέ. Οι ερωτηθέντε έκριναν περιττές τι εκλογέ, γι' αυτό προτείνουν επανεκλογή χωρί κάλπη. Ενδιαφέρον εύρημα το χαρακτήρισε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλώνοντας πω η κυβέρνηση θα λάβει σοβαρά υπόψη τι προτάσει του λαού. Καιρός, καιρός να μεταφέρουμε το χτυκιό σε όλους τους νομούς της χώρας. Αφού από σήμερα είναι ελεύθερες οι μετακινήσεις σε όλους τους νομούς της χώρας. Είπαμε μετακινήσεις. Με αυτοκίνητο μπορείτε να πάτε με πλοί ακόμη υπάρχει ένα θέμα στην Κρήτη μόνο. Αλλά με αυτοκίνητο μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Σημασία έχει όμως τι ακριβώς αυτοκίνητο. Εμείς είμαστε το Υπουργείο Ανάπτυξης τρόπον να το γκάζει, οι ειδικοί είναι τρόπον τεινά το φρένο, mm -hmm. ο Πρωθυπουργός είναι το τιμόνι. Mm -hmm. Και έτσι πηγαίνει το <laughs> αυτοκίνητο πολύ ωραία στον <laughs> δρόμο <laughs> δεσφυγμής. Το σαραβαλάκι μου είναι το πιο φύνο Ούτε εκείνο μ' άφησε ούτε εγώ τα αφήνω Όλο το ψωμάκι του φαγωμένο τ' το όχι Κι όμω το κακόμυρο δεν μου λέει όχι anni forges si tani μου mu grigi sis quando forges sis quando forges online io can dri ton io c'entro mo per pai pai me και έτσι πηγαίνει το αστυκίνητο πολύ ωραία στο <laughs> δρόμο βέσφημης <laughs> πάει και το γκάτι πάμε πάρα πολύ ωραία με τη μόνη παρουσίασε τον αφορισμένο εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ο ίδιος είναι τον Γκάζη, το όχημα και πάμε πάρα πολύ ωραία στην εθνική επιτυχία που έχουμε όλα αυτά τα έλεγε στον Γιώργο Ναυτιά από Skype τώρα που τελειώνουμε όλα αυτά ας βγαίνουν και κανονικά στα στούντιο να έχουμε και καθαρότερο ήχο είναι ένα έτοιμα δικό μας Αφού έτσι κι αλλιώ ο ένα είναι πάνω στον άλλον στι παραλίε, στι εκκλησίε, στι πλατείε που κυνηγάνε τα ματ, το όποιον βρούνε εκεί, στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αθήνα, γιατί τα κανάλια θα είναι τα τελευταία που θα μπουν στην κανονικότητα, ο ένα λοιπόν πάνω στον άλλον και στα κανάλια, αφού δεν κολλάει. Αν δεν κολλάει τι εκκλησίες μία, στα κανάλια δεν κολλάει δύο. Οπότε ξέρουμε, γιατί είμαστε από κανάλια κι εμεί, ε, γιατί τα λέμε όλα αυτά, διότι έβγαινε από Skype ο, ο Άδωνη και είχε πρόβλημα το Skype. Έναν το, όχι, εντάξει. Η, α, η εικόνα, εικόνα τη αγορά. Το Skype, γιατί χαλάσει. Έχει, χαλάσει το Skype. Απ' τις πολλές φορές ε. που έχει γίνει. τις πολλές, <laughs> <laughs> Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, το Skype χαλάει με τη χρήση. Είναι για συγκεκριμένο αριθμό εμφανίσεων. Άμα συνέχεια βγαίνει και ειδικά του Άδων που βγαίνει συνέχεια χαλάει. Δεν είναι το ίδιο την πρώτη φορά. Θέλει και τα του είναι σαν τα αυτοκίνητα με την παλιώνουν και γι' αυτό λέμε και προτείνουμε να σταματήσουν τα Skype αφού παλιώνουν και τα έχουν κάψει όλοι, τα έχουν χίλιο χρησιμοποιήσει, να βγαίνουν κανονικά από το στούντιο με την καθαρή φωνή και τις καθαρές απόψεις, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λαός τώρα ακολουθεί. Έλα πώς το Λαράμο. Έλα. Πήγαν της Κώστας. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, ο Φλαράκου έχει... έχω πει ένας από χθες το πράγμα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Βρήκα ένα φύλλο μετά από τρία χρόνια, τέσσερα. Λιωμένο πορακί. Το 69 καθώς γυρνούσα εδώ και εκεί Τους δρόμους επέρναν νωρίς απ' το πρωί Είδα ένα φύλλο λιωμένο από Παρατάω μου έχει λιωμένο από εκεί, όχι, καλά ήταν. Αυτό βέβαια όταν είχε ξεκινήσει στα διαδρομή του ω πολίτη, είχε ψηφίσει την πρώτη φορά στα 18-19 εκεί πέρα Δημαρ. Δημαρ, 18-19 Δημαρ. Πόσο μάλλον νιώθει ο φίλο. Και μου λε ότι δεν ήταν λιωμένο από εκεί. Περίμενε τώρα, εγώ και χειρότερο. Στη κατέληξε, ψήφισε τελεία, γλέτσο. Α. Και μετά πήγε στο Τζίμερο. Α. Αυτά είχαν τελειώσει. Εγώ είχα το 2-3 χρόνια, οπότε το ρωτάω χθε ανάμεσα στα άλλα, ρετ, μια και είχε αυτή την εμπειρία την εκλογή. Για πε μου, λέω, τι έριξε αυτή τη φορά. Μου λέει Μητσοτάκι. Για πε μου το, λέω, για πες το σκεπτικό σου. Άκουσε μου λέει το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι να του ψηφίζει, να έχουν μεγάλη πλειοψηφία και να τα περνάνε όλα εύκολα. Εντάξει, εκεί πέρα δεν ξέρω. Α, εκεί, εκεί όλα μέσα μου καρκίνιασαν. Ωραίο σκεπτικό. Πώ από τον κυριφόρτη όμω απαγκιστρώθηκε και πήγε στον Κυριάκο, ε. Ένα τζήμερο δρόμο ήταν όλα. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Τώρα κατά τα άλλα, επικαιρότητα, Φιλαράκο, δείτε τι γίνεται με την ένωση δικαστών και αλλά δε γίνεται και πώ για να του το πάρουν το μαγαζάκι να γίνει κυβερνητικό, για να καταλάβετε τι γίνεται σε όλη την κοινωνία μακι. Έλα, φίλο, πού είσαι, ήμουν γιαμπανιό. Έλα, συγγνώμη, είχα πάει να παραβιάσω κάτι κανόνε, κάτι νόμου, ναι, ήμουν γιαμπανιό. Ομόνια συντριβάνι, τι. Φούρτιξα ομόνια συντριβάνι και είχε, είχε ξαπλώ τρει κολυτάει μία πάνω στην άλλη. Ρε φίλε, πώ θα φτιάχνουν όμω έτσι ωραία τα πράγματα, κάνουν αυτή μια συγκέντρωση. Δεν κάνανε ε, συγκέντρωση, ούτε είπε ο ήταν ένα αυτόνομο συνοστισμό. Καλά, και πριν λίγο βγήκε και είπε τελικά κάναμε λάθο. Ναι, το είδα στο Instagram, βλέπει Instagram, είσαι influencer. Όχι, μωρε, κάπου αλλού τώρα τέλο πάντων. Για να σου σε ένα μετά την κοινωνική, την ατομική σου ευθύνη, κατάλαβε. Γελάκαμε με του Αμερικάνου. Ε, έτσι πάει, πώ θα αποδοθεί η ατομική που ευθύνη. Γιατί μα την ελευθερία του, ξέρω εγώ, το 2001 και τέτοια και το ίδιο πουθενάκια είμαστε κι εμεί. Τι να κάνουμε. Λυπάμαι, ε, οπότε ε, το μήνυμα ε, είναι. Αν η πλατεία έχει συντριβάνι και δήμαρχο, δεν κολλά. Αν έχει δηλαδή. βρωμιαρέου άπλητου, ε, έρχονται τα ε, μάτια. Πλατεία πάντω χωρί παγκάκια δεν υπάρχει. Αυτό ναι. Παν πλατεία να κάτσουμε πού, στο τσιμέντο. Στο συντριβάνι Α, μέσα. Αμαθήνι. Το συντριβάνι έχει και σπά, είναι αιματικό το νερό. Γιατί εμεί έτσι έχουμε είναι και νομίζω... τζακούζι, αν πάω με βαράσει την πλάτη λίγο να, να αποσυμφορηθώ. Α, παίζει. παίζει Θα παίζει, δοκιμάσω. Παίζει, παίζει. Απόστολε, Έλα. ο φίλος σου είμαι. Εμάς μα δείχνουν τον κορονοϊό και ο άλλο ο πυχρό τη αυτοκρατορία που είναι στο Δήμο Αθηναίων ετοιμάζει μια μεγάλη πίσνα σχετικά με την ανάπλαση τη Αθήνα και όλοι δεν πήρε κανένα χαμπάρι τι γίνεται. Ε. Ναι, το είδα, πάμε και για πεζόδρομο λέει, Ε. Γίνονται δουλίτσε, γίνεται έργο. Να το κοιτάξετε εσεί πολύ δυνατά. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει, πάρει το ίδιο. Εγώ επειδή είμαι πολιτικό μηχανικό, πήγα και κοίταξα μέσα τα σχέδια που είχαν στην οδό Ασάκη και ήρθε είναι... <Δεν εταιρείες> <τύχερ> δε για να αυτές τα λεφτά; Δεν <συμίλωνο> νομίζω ότι έχει να κάνει με λεφτά. <συμίλω> νομίζω ότι έχει να κάνει για το καλό του τόπου ανιδιοτελώς. Μπακογιάννης είναι της Κογιάνης με είναι δυνατόν; Τι <συμίλω> σάκογιε; Έλα, είπαμε να <συμίλω> τώρα. μην πιάνεσαι, έλα γεια. <συμίλω> <συμίλω> Εμείς είμαστε το Υπουργείο Ανάπτυξης τρόπον τινά το γάζι οι ειδικοί είναι τρόπον τινά το φρένο, mm -hmm. ο Πρωθυπουργός είναι το τιμόνι. Mm -hmm. Και έτσι πηγαίνουμε το αυτοκίνητο <laughs> πολύ ωραία στον <laughs> δρόμο <laughs> δεσφυμής. Αυτό είναι το σημαντικό, να πηγαίνει ωραία το αυτοκίνητο. Μα είναι και καλό αυτοκίνητο μου το παίρνεις για μια ζωή. Πραγματικά δεν θέλει ούτε κταίω. Ούτε τίποτα λέει εδώ η Αναστασία Ακροάτρια Παρακαλώ πολύ, αναφέρετε τα άσχημα γεγονότα με τη συνηθισμένη βία των αστυνομικών ενάντια σε πολίτε που συμμετείχαν σε μια απλή βόλτα στι πλατείε τη πόλη μα και δεν ακούγονται από κανένα μου αλλά ούτε και από εσά. Ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμεί εδώ. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για την Αγία Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη χτε και προχτέ πέσαν και τα κλασικά όπω συμβαίνει στο κράτο δικαίου που έχουμε τον Αρίστον, το κράτο των αριστον στην Ομόνια δεν γίνονται τέτοια και είναι ένα καλό παράδειγμα να γίνουν όλα Ομόνια. Δεν γίνεται τώρα χωρίς συντριβάρι να να βγουν οι Θεσσαλονικοί πάνω στην άνοπολη να κάνουν τι. Ενώ εδώ στην Ομόνια... Είναι μια χαρά, περισσότερο κόσμο από την Άνω Πόλη, είναι η αλήθεια. Στι παραλίε, περισσότερο κόσμο από την Άνω Πόλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε τίποτα απολύτω. Πήγε και ο Άδωνη εκεί, έκανε τη γνωστή επιθεώρηση. Να έχει πάει για μπάνιο με ένα κάψο 40 βαθμούς βαθμού και να συγκυρίσει το κεφάλι του. Και να δείτε πλάτον Άδωνη να έρχεται με μέτρο να σε μετράει, αν πρέπει να είσαι στα τέσσερα μέτρα, στα τρία, στα δύο. Το ίδιο θα γίνει φαντάζομαι και όταν ανοίξουν τα βέρνε την παράλληλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Οπότε πάλι θα πάνε να φάει ένα σουβλάκι. Να και ο Άδωνη εκεί με τα μέτρα να μετράει τι μπουκέ σου και ό,τι μπορεί. Ε, βγάζουν, βγαίνει καθηγητή Πανεπιστημίου και λέει για τη θεία κοινωνία και τι αποστάσει. Κοιτάξτε, ω έχουμε πει ότι όταν έχουμε ένα νόσημα το οποίο μεταδίδεται αερογεγονό με στα γονίδια, είναι καλό να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια κουτάλια και τα ίδια ποτήρια με άλλο κόσμο. Αυτή είναι η καθαρά επιστημονική άποψη. Από εκεί πέρα, οι και πέρα η και εκκλησία είναι δικό του θέμα πώς θα και βέβαια και της πολιτείας. Τώρα, στη συγκεκριμένη εικόνα που είδαμε, απλώς θα την επόμενη φορά η πιστοί που ε. να κρατάνε αποστάσεις δύο μέτρων σε μια πολύ καλή ουρά και να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον, έτσι ώστε να ο κύριο Σήπσα είναι πάλι θα επιστρατεύσουμε τη λογική. Ζητάει εδώ να τηρούν αποστάσει που αμέσω μετά ο ένα αλλά πριν πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσει. Ε, το Σαββατοκύριακο, αυτά τα έλεγε ο κύριο Σίψα, είναι και καθηγητή. Σήμερα το πρωί βγάλανε έναν ιερέα στην πρωνή εκπομπή του Σκάι από εδώ, από την Καστέλα, νομίζω, από ένα ναό τη Καστέλα και τον ρωτήσανε. Κατά τη διάρκεια τη μετάληψη, έγιναν κάποιε συστάσεις στους πιστού να τηρήσουν τι αποστάσει όση ώρα περιμένουν για να μεταλάβουν. Ναι, βέβαια, του είπαμε ότι θα έρθουν αριστερά και δεξιά, διότι κοινωνούσαν δύο ιερεί. Mm -hmm και ερχόντουσαν αριστερά και δεξιά κρατώντας 1,5 μέτρο αποστάσεως Το σημαντικό είναι αυτό να τηρούνται οι αποστάσεις στην ουρά όχι το τι ακριβώς θα γίνει μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης στην Άνω Πόλη στην Αγία Παρασκευή στην Κυψέλη που εκεί και ανέγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσαν να ε, κοινωνούσαν άμα κοινωνούσαν δεν θα ήταν η αστυνομία δίπλα η αστυνομία πηγαίνει σε συγκεκριμένες συνθήκες και επεμβαίνει με το γνωστό της τρόπο γιατί είναι μια σύγχρονη αστυνομία όταν βλέπει κόσμο, θέλει να προστατεύει την υγεία των πολιτών αυτό όμως δεν κλονίζεται η υγεία των πολιτών στην ομόνοια στις στις η αστυνομία ότι κλονίζεται είπαμε ομόνια και θυμηθήκαμε τη δύναμη και την αγάπη της μάνας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εγώ δεν ξέρω πολύ κόσμο ο οποίο βγήκε και ζήτησε συγγνώμη ατάκα την επόμενη μέρα και χαρακτηρίζοντα ότι παρά τι προσπάθειε που είχαν γίνει με δουντούκε, με δημοτική αστυνομία κτλ., ο στόχο δεν επετεύθη. Και λέει ο ίδιο ότι συγγνώμη, παιδιά, έπρεπε να το είχα κάνει κρυφά, έπρεπε να είχα ανοίξει την ομόνια, αλλά να μην είχα πει πουθενά ότι ανοίγει η ομόνια. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπο και είπε ότι συγγνώμη, έκανα λάθο. Και δεν νομίζω ότι ξέρουμε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με ταχύτητα να αναγνωρίζουν το λάθος τους, έτσι ώστε να ξέρουν ότι την επόμενη φορά δεν πρέπει να ξαναγίνει. Όλες οι μάνες, όταν φεύγει ο γιος, του φωνάζουν «Ζακέτα να πάρεις». Τώρα του φωνάζει «Συγνώμη να πάρεις». Γιατί προβλέπεται σε τέτοιες οικογένειες, σε τέτοιε καταστάσεις, στην πολιτική ζωή είναι χρήσιμη η συγγνώμη. Όταν υποθεί και σχετικά νωρί Γίνει ένα μήνυμα τελευταίο. Η Αγγελική στέλνει και μου λέει καλησπέρα σου. Θέλω να σου πω ότι σήμερα, μετά από έξι χρόνια, παρετήθηκα. Θαυμαστικό. Νιώθω ότι έσπασα τα δεσμά μου, ότι ανάσανα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το φόβο τη ανεργία. Είναι αργό θάνατος Δεν φοβάμαι όμω, θα τα καταφέρουμε. Ελευθερία σε όλου του εργαζόμενου. Τα φιλιά μου στον Αποστόλη θα τα δώσω όταν τον δω. Εδώ λοιπόν, για να αισθανθεί την ανάγκη να το γράψει και να πανηγυρίσει, φανταστείτε πώ παίρναγε στη δουλειά που ήταν. Δεν ξέρω ποια δουλειά είναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό ότι φεύγει, κλείνει ένα κύκλο, τον έχει συγχαθεί προφανώ και ό,τι συνέβαινε εκεί πέρα. Πολύ ανθρώπινο, με αυτή τη δύναμη ξεκίνα για ό,τι καινούριο. Και αν συνεχίσει με αυτή τη δύναμη θα βρει κάτι πολύ καλό και πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Το καλύτερο καύσιμο είναι αυτή η αισιοδοξία. Αυτό που νιώθει τώρα εσύ, που είναι ανώτερο από την καταπίεση που νιώθουν πάρα πολύ και το φόβο ότι δεν μπορούν να τολμήσουν για οτιδήποτε. Όχι μόνο στα εργασιακά και σε όλα τα. Υπόλοιπα κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο γεια σας ναι. Όπω, τρόμαξα. γιατί ε δεν περίμενε να το σηκώσει ε κάποιο. Τι πήρε για το κακό ε σενάριο. Δεν ξέρω ποιον πήρε, αλλά ήταν πολύ έτσι. Ε, κόλλησε κι εσύ από το ΑΑ του Γεωργιάνου. Ναι, δεν μπορώ, παρασύρω με. Λέγε Μαρτιθέ. Λοιπόν, κοίτα, να δει. Εγώ δεν θέλω να είμαι ρουφιάνο σαν και κάποια άλλη ψυχή. <ξερόνι> το ξέρω τι δεν θε, αλλά. Αλλά, ναι, αμφιάβο. <ξερόνι> το εκείνο το Αλλά. <ξερόνι> Την Τετάρτη έρχομαι στο θέμα. Ο κύριο Γεωργούλη, ο εκλεγμένο στην Ευρωβουλή. <competitive> λέχει, α, το μορό, ναι, για πε. μωρό μου, ναι. Αυτό λοιπόν ήταν καλεσμένο στη Φέση Κορδά, νομίζω την Τετάρτη. Ε, πού θα ήταν, Μωρή, στην Ελιστά ή στη Φέση Κορδά Έχει θα ήταν. Ε. Πού τι θυμήθηκε αυτή να είναι, Σιμπάλη. Ε, λοιπόν, μίλησε ε, για τη φορολογία του, γιατί μάλλον αυτό δήλωσε μηδενικό εισόδημα. Να. Έκανα, λέει, μία εταιρεία, για να, επειδή λέει, εργάστηκε στην Αμερική και στην Αγγλία, δεν ξέρω τι, επομένω ήταν ξένα εισοδήματα και έκανε μία εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τα φορολογικά του. Ε, άμα τον συνέφερε περισσότερο. Γιατί να μην κάνει αυτό Να το κάνει αυτό Α. Αλλά λέω Αυτά τα χρήματα που εισπράττει Σαν εκλεγμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έλληνας πολίτης Που θα απολαμβάνει στην Ελλάδα Ό,τι παρέχει σε μένα που φορολογούμε Και τα πληρώνω Αυτός τα έχει τα λεφτά του Στο εξωτερικό παρακαλώ Ωραία που να τα έχει δε Δεν είναι ευρωβουλευτή. Δεν δουλεύει έξω Που θα τα έχει μέσα Έξω θα τα έχει Παρατάτε μα πια Τι παρατάτε μας μωρέ ε, ε, μα. Ε, εγώ είμαι, είμαι, αυτό. Μία, είμαι μία συνταξιούχο και με έχουν πετσοκόψει. Ωραία, μου το... τι θέσει, δεν κατάλαβα. Ήσουν στην Ευρωβουλή, έπαιρνε 25.000 εκατομμύρια να κάνει τη σοβαρή και την έξυπνο, κάνει <σκάρου> το χάπατο. Ε, Τότε, αμάντη, δεν θα τα έπαιρνε έξω. Τώρα πάρε τρει και σκάσε και κιόλα. Ο Βελόπουλο ισχυρίζεται ότι. Μην μιλάτε ότι έτσι, αειδιάζω. φορολογήθηκε. Λέω εγώ τώρα ότι μπορεί και να λέει αλήθεια, ότι φορολογήθηκε. Αλλά για ελέγξτε κι αυτό να είναι, που δηλώνει μηδέν εισόδημα. Ναι. Έχω πάρει στην Ιδιοφρεντρία. Ναι, ίδια. Η ίδια, αυτοπροσώπο. Ναι, ναι. Μήπω πρέπει, πρέπει ο Μίλτο Θερερέ να κάνει κανένα τηλέφωνο προ τον Μαξίμου, να πει ότι είναι από εταιρεία, να δει τι θα γίνει με αυτά που χρωστάει ο Κακομοιρή. Α. Α. ν. Α. Α. ν. Ή μπορεί να πάρει, ή άμα θέλει, μπορεί να πάρει στον άλλο τον κύριο των προκτικών και να του δώσει μια προσφορά να βάλει τα λεφτά του σε μια άλλη τράπεζα με καλύτερο επιτόκιο, να δούμε τι θα γίνει. Για ένα φίλο μου, όχι για μένα, Πιο λυπαντικό είναι καλύτερο από Στολή. Το KY. Ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Το βούτυρο που είχε βάλει ο Πελμοντό, η Βαζελίνη ή η μαργαρίνη μαγαρινη Ποιο ή το Σάλιο, ποιο είναι καλύτερο. Α, το Πελμοντό, μου αρέσει καλύτερα. Λοιπόν, τέλο πάντων, επειδή είμαστε και ενημερωτικό σταθμό, τέλο Μαου τελειώνει η αναστολή. Πρέπει να πληρώσουμε τι υποχρεώσει μα. Τέλο Αυγούστου να πληρώσουμε αυτά με τον κορονοϊό. Έχουμε μέσα στο καλοκαίρι τον Έμφια και το φόρο εισοδήματο. Oh, wow. mm -hmm. Πόσους πόντους ληθάνε αυτά όλα? Μικρούς. Τόσο, όσο για να μην πονάει. Δεν έχει μόνο την αποδοχή των Ελλήνων νομίζω έχει την παγκόσμια αποδοχή. Είναι η παγκόσμια επιτυχία αυτό ο Μωυσής. Και τώρα που θα περάσουν όλα αυτά, θα έρθει επιτέλου η βαριά μεγειομηχανία που είναι ο τουρισμό, θα πάρουμε τα αρχεία δηλαδή, μα γιατί πού να δουλέψουν όλε αυτέ τι επιχειρήσει, θα τα αγοράσουν όλα οι ξένοι και μετά θα ζητήσουν τι δόσει. Ο τελευταίο επίτροπο που έφυγε ήταν ένα κλητήρα το 1979, που ήταν από το 1873 που είχε έρθει ο Εντουάρδο Λό, αν ξέρει. Ο Εδουά... Άλλος <ΣΟΟΣ> λόγο πιστεύει ότι έχει κάποια σχέση με την Τζέι Λο.